Κεφάλαιο Καπάλ, Φασαλίδα 568 Στοίχη 1 16 Ο Παύλο εις Κεσάριαν τη Παλαιστίνη. προφητεία περί του Παύλου άφηξη εις Ιερουσαλήμ 1. Ότε δε αποσπασθέντες με δυσκολίαν από αυτούς συνέβη να αποπλέψομεν Επλέψαμε κατευθείαν και ήλθομεν εις την ίσον κο την άλλη δε ημέραν εις Ρόδον και από εκεί πέρα η Πάταρα 2. Και αφού έβρωμεν εκεί πλοίον το οποίον επρόκειτο να διαπεράσει την Φινίκη, επεβιβάστημεν εις αυτόν και απεπλέψαμεν. Τρία. Αφού δεν προχωρήσαμε τόσον ώστε να αναφανεί η Κύπρος και αφήκαμεν αυτήν φτύνει στα αριστερά μας, επλέομεν προς την Συρίαν και αράξαμεν εις την Τύρον. Διότι εκεί επρόκειτο να ξεφορτώσει το πλοίο το φορτίων των εμπορευμάτων που έφερε. Τέσσερα. Και αφού αναζητήσαμεν και εύρωμεν του εκεί εγκατεστημένου χριστιανού, εμείναμεν αυτόθη σε 7. Και οι χριστιανοί ούτη τη στήρου οδηγούμενοι περ των μελών να συμβούν ει από προφητεία του Αγίου Πνεύματο, έλεγαν ει αυτόν να μην ανέλθει η Ιεροσόλυμα διότι θα τον έβρισκαν εκεί μεγάλη πειρασμοί. 5. Όταν δε συνέβη να συμπληρώσουμε τα σεπτά ημέρα, αφού βγήκαμεν από την οικία που εφιλοξενούμεθα, Επηγαίναμεν στην παραλίαν και εκείνοι όλοι με τα γυναίκας και τα τέκνα των... μας κατεβόδωναν και μας συνόδευσαν έω έξω από την πόλην. Και εκεί στην ακρογιαλιάν εγωνατίσαμεν και προσευχήθημεν. 6. και αφού απεχαιρετίστημεν μεταξύ μας, επεβιβάστημεν στο πλοίον... εκείνοι δε επέστρεψανε σαν των 7. ημις δε αφού το θαλάσσιον ταξίδιον... Εφτάσαμεν από την Τύρωνη στην Πτολεμαίδα, και αφού εισπάστημεν εκεί του αδελφού, έμεναμεν πλησίον των μίαν ημέραν. 8. Την άλλην δε ημέραν εφήγαμεν από την Πτολεμαίδα και ήλθαμεν στην Κεσάρια, και αφού εισήλθαμεν στον οίκον του Ευαγγελιστού Φιλίππου, ο οποίο ήταν ένα από του επτά που είχαν χειροτονηθεί βοηθοί των Αποστόλων στα τραπέζα, έμεναμεν πλησίον του. 9. Είχε δε ούτω τέσσερας στη παρθένους, ε οποίοι 10. Δέκα. Ενώ δε ημείς εμήναμεν κεσάριαν περισσότερας ημέρας, κατέβει από την Ιουδαίαν κάποιος προφήτης που ελέγε το Άγαβος. 11 Και αφού ηλθεν ούτως προς επίσκεψήν μας, επήρε τη ζώνη του Παύλου και έδεσε με αυτήν τους πόδας και τα σχήρας του και είπεν «Αυτά λέγει το Άγιον Πνεύμα». «Τον άνδρα εις τον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή θα τον δέσουν εις Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι έτσι όπω είμαι τώρα εγώ δεμένος και θα τον παραδώσουν εις τα σχήρας των εθνικών Ρωμαίων». Δώδεκα. «Όταν δε οικούσαμεν αυτά, παρεκαλούμεν με δάκρυα και εμείς και εντόπιοι και σαρείς Παύλο να μην αναβεί εις Ιερουσαλήμ». Δεκατρία. «Απεκρίθη δε τότε ο Παύλος, διετί κλαίετε και με τα δάκρυά σα μου δεν πρόκειται να επιτύχετε τίποτα με τους κλαθμούς σας... διότι εγώ είμαι έτοιμος... όχι μόνο να δεθώ... αλλά και να αποθάνω η Ιεροσόλυμα... δια το όνομα του Κυρίου Ιησού. 14 Επειδή ο Παύλος δεν επίθετο... εσιωπήσαμεν και ειρηνεύσαμεν οι πόντες, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. 15. Ίστολον δε από τα σημέρας αυτάς... αφού ετοιμάσαμεν τα αναγκαία μα. Εξεκινήσαμε δια την Ιερουσαλήμ. 16. Ήλθαν δε μαζί μας και μερικοί από τους χριστιανούς της Κεσαρίας, οι οποίοι όταν εντωμεταξύ μεταξύ εις χωρίον τί, μας οδήγησαν εις κάποιον μνάσονα, Κύπριον, παλαιών μαθητήν, διαναφιλοξενηθόμενοι στην οικίαν του.